Ένα πικρό τραγούδι, αρχίσαμε. Έτσι, δεν είναι. είναι πολιτική ημέρα, είναι πικρή η πολιτική, πολιτική αυτή ημέρα. Και, η και το ατύχημα, το περιστατικό που παρακολουθούμε από το πρωί. Με το πλοίο ανοιχτά τη Κέρκυρας ναι. το οποίο εκενώνεται. Μια στιγμή μπορεί, γι' μου μια ολόκληρη ζωή η δουλειά σου να είναι ρουτίνα. Επανάληψη. Λέει αλλά όλη τη διαδρομή που μείνει στα Ιντελιά έχω κάνει 300.000 φορέ. Μια φορά θα συμβεί. Το ίδιο συμβαίνει και με του Τον Το να είσαι είναι μια ρουτίνα, είναι συντηρητική δουλειά. Αχ, δεν είναι. Μία φορά όμω, δύο μπορεί στο βίο ενό τραπεζίτη να συμβεί μια μεγάλη κρίση χρηματοπιστωτική. Με του στρατηγού το ίδιο. Σου λέει ένα στρατηγό, πει να πούμε τα ίδια ή τα ίδια, όμω να που μπορεί να συμβεί ε, μια μεγάλη στιγμή. Ο πόλεμο, κάτι. Έτσι είναι και στην πολιτική. Η πολιτική ήταν επί χρόνια, ξέρω εγώ, διορίζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, μοιράζουμε λεφτά, παίρνουμε τα λεφτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι που έγινε το μπαμ. Αυτό είναι. Να γιατί υπαρξιακά έχω εγώ το δόγμα Γρηγορείτε, α, από το καταμαθέων μαθαίον ότι ούκον είδατε με δε την ώρα με δε τη στιγμή αν είναι ο γιο του Κυρίου. Δηλαδή δεν ξέρεις ποτέ, το πότε και πρέπει να είσαι πάντα θα... σε μια επαγρύπνηση για να μην την πάσεις σαν τις μωρές παρθένες. Ποια στιγμή θα αλλάξουν τα δεδομένα σου. Με το πλοίο η οι οικογένεια τους... Ε... Σε τεράστια γωνία. μεγάλη γωνία. Είμαστε μαζί του. Δεν πρέπει να λέμε μεγάλε κουβέντε τώρα. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση. Έχει περικυκλωθεί το πλοίο όπω γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Είναι πάρα πολύ άσχημε οι καιρικέ συνθήκε. Εντάξει. Μέχρι δέκα να, από φέτο. Υπό υπάρχουν ορισμένα στάνταρ που πρέπει να γίνουν. Mm -hmm. Δεν ξέρουμε τώρα το πλοίο τι δεν είναι το πλοίο. Η ηρεμία. Έτσι λοιπόν, λοιπόν που λε. Με ένα μέρα, παράπονο θα σου πω αυτό το τραγούδι ναι? του, του Δήμου Μούτσι με τον Πιθικότσι. Ήταν η χρονιά που μπήκα στο πολυτεχνειο 69-70. Πήγε πολύ μελαγχολία και τότε. Ήταν από παντού κλειστό ο ορίζοντα. Ο Μίτσι απαγορευότανε και τότε ο Δήμος ο Μούτσι, ο Πλέσσα, ο Σπανό βγάλανε αυτό το καταπληκτικό δίσκο Γρηγόρης πυθικότηση. Είναι ένα λευκό έτσι, δεν είναι τάσο. τον θυμάσαι αυτό λέω, λευκό μέση ο πυθικότηση. Κάποτε θα σα πω πώ πήγα μέσα στη δικτατορία και βρήκα τον πυθικότηση για να βοηθήσει σε κάτι σημαντικό. Το ξέρει η οικογένειά του. Είχαμε, του είχα μεγάλη αγάπη τον πυθικότηση. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν, αυτά. Η Λίγο δυσάρεστα τελειώνει ο χρόνο. Είναι, είναι πολιτική ημέρα και θέλω να ναι. μα εξηγήσει ναι. γιατί δίνει αυτόν τον τίτλο. Εγώ διάβασα το άρθρο που έχει γράψει. Έχει δώσει όμω τίτλο Καραντίνα ή νέο κυβερνητικό συνασπισμό. Είναι μια αίσθηση η οποία την έχουμε όλοι μα. Ναι. Λοιπόν, Μπαίνουμε σε καραντίνα. Εσύ με ξαναλέτε. Πόσο δεδομένα, καιρό δεδομένα. κάνουμε εκπομπή? 15 χρόνια. Όχι τώρα, σήμερα. Είδε πόσο ψυχραιμοί είμαστε. Είδε ότι κάναμε κομπή. Εγώ μίλησα για τα προεδρικά μόνο όταν συνέβη η επίσπευση τη προεδρική εκλογής mm -hmm. Με πότηση ψυχραιμοί αντιμετωπίζω τα θέματα με χαμηλό τόνο. Όμω θέλω να μ' ακούσετε σήμερα τι ακριβώ έχει συμβεί. Αύριο η ψηφοφορία δεν έχει καμιά, κανένα νόημα. Ακόμα κι αν υπήρχαν 180, εκλογέ θα γίνουν Να σα πω γιατί. Ακόμα και αν υπήρχαν ή αν επιβίωκε ο. Καρα... ο... Σαμάρα, πράγματι να βρεθούν, διότι αν και έπρεπε να πάρει μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία, αξιόπιστη, διαφανή, αν υπήρχε δυνατότητα ενό έντιμου, δημοκρατικού, προωθητικού συμβιβασμού, αμοιβαία αποδεκτού από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Έτσι, αυτό το έχουμε πει πολλέ φορέ. Η βουλή αυτή μην ασχολείστε, δεν υπάρχει. Μη σπαταλάτε ενέργεια. Δεν υφίσταται. κρέμετε τελειώσει. στον αέρα. Έχει τελειώσει. Είναι ξεκρέμαστε. Το λέω εγώ που είμαι βουλευτή και ο καθένα. Το παίζει στον αέρα. Δεν. Ούτε ξέρω αν θα είμαι βουλευτή, ούτε αν θα επιδιώξω να είμαι βουλευτή, αλλά ξέρω ότι έχει τελειώσει. Πρέπει να είμαι έντιμος προ τους ανθρώπου που με ψήφισαν ή που με ακούν, ή που μου διαβάζουν τα βιβλία μου. Προσέξτε να δείτε γιατί έχει τελειώσει αυτή η βουλή. Πρώτον, έχει αλλάξει ριζικά ο σχετισμό από το 12 Έχουμε πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, το δεύτερο κυβερνητικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, έχει συρρικνωθεί και έχει διχαστεί. Έχει δύο εκφράσει. Η Διμάρ, Κατά κάποιο τρόπο, και αυτή έχει συρικωνοθεί και απορροφάται ή συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, οι ανεξάρτητοι Έλληνε δεν είναι αυτοί που είναι, έχουν και αυτοί συρρυκνωθεί. Έχουν αποδεσμευτεί 30 περίπου ανεξάρτητοι βουλευτέ, πρωτοφανέ. Μόνο κάποτε όταν είχαν διαλυθεί γιόταν μου τα τρικοπικά και δημιουργικά κόμματα. Είχαμε αυτό που λέγαμε η εκτός φόνο, δηλαδή οι ανεξάρτητη που δεν είναι πια σε κόμματα. Αυτό είναι ένα δείγμα μια μεγάλη βαθιά. Κρίση τη πολιτική εκπροσώπηση. Δηλαδή, τα κόμματα δεν εκπροσωπούν αυτό που εκπροσωπούσαν πριν δύο χρόνια, α πούμε. Ε, το βλέπουν όλοι. Έχουμε εμφάνιση ενό νέου κόμματο που λέγεται Ποτάμι, το οποίο απέκτησε κοινοβουλευτική ομάδα χωρί να έχει κατέβει σε εκλογέ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν τις ανακατέβει. Με τον μισέ με το Ναι. Λοιπόν, ανακατέβει. Λοιπόν. Ε, έχουμε τη Χρυσή Αυγή. Ένα κόμμα που είναι. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι υπόδικη. Έγινε έτσι. Λοιπόν, και φοβούνται, ο Σαμαράς φοβάται μην δικαστεί μέσα στην προεκλογική εκστρατεία. Γι' αυτό ήθελε επίσπευση των εκλογών ο Σαμαράς. Γιατί ήθελε ο Σαμαράς επίσπευση των εκλογών. Από το καλοκαίρι προδίκασε το τέλος της Βουλής όταν υιοθέτησε το σενάριο μελωδία της ευτυχίας που λέω δηλαδή ότι βγαίνουμε καθαρά σαγορές. Βυσχίζουμε το μνημόνιο, διώχνουμε το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ, το πίστευα ότι ξεστό... αυτό είναι μια ωραία ατμόσφαιρα για να κάνει εκλογέ. Μην έχετε καμία Το ξέρω εγώ αυτό. Ήξερα γιατί έχουμε για του κατασκόπου μα, να πούμε, στα επιτελεία. Ξέρουμε ότι πάει για εκλογέ. Γιατί πάει για εκλογέ, προφανέ. Διότι θέλει να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα, να προλάβει μια σειρά πράγματα. Όταν οι αγορέ αντιδρούν αρνητικά ή τα σπρέτ ξαναφτάνουν στο 8-8,5%. Δηλαδή πετιόμαστε καθαρά εκτό αγορών από την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και του Βενιζέλου, όταν οι εταίριδες ανασχετούν και του τραβούν το χαλί, πάει στη Μέρκελ και τρώει η ψυχρολουσία, ή οθετεί το άλλο σενάριο ταινία τρόμου, επισπέβδει την προεδρική εκλογή χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία συνεννόηση δεν σου λέει θα δημόσω μια πανικό, ένα φόβο και θα μειώσω τη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ, ή μπορεί και να το φέρω τούμπα, γιατί έχω εφεδρίας από τα δεξιά. Έχει εφεδρίας από τα δεξιά. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή, έχει την, πώς το λένε, την ανεξάρτητου Αυτό είναι λοιπόν ένας εκλογικός σχεδιασμός του Σαμαρά. Όλα τα άλλα, δεν έχουν καμία σημασία. Απλώς είναι πιο θα φορτώσει το στον άλλο, διότι αν πράγματι ήθελε, αν πράγματι ήθελε να φτάσουμε σε ένα δημοκρατικό σύμβασμο, έπρεπε όπω γίνεται σε όλε τι δημοκρατίε και όπω γίνεται σε όλη τη μεταπολίτευση, και όπω έκανε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή με τον Ανδρέα Παπανδρέο, ή όπω έκαναν όλοι οι αρχηγοί μέχρι σήμερα, όλοι οι πρωθυπουργοί, να φωνάξει τον αρχηγό τη αξιωματή αντιπολίτευση πολύ περισσότερο που έχει μια καθαρή πρωτιά στι δημοσκοπήσει, να το πει κουμπάρε, αυτά είναι τα δεδομένα. Ή συμφωνούμε ή πάμε σε εκλογέ, αφού αυτό προβλέπει το Σύνταγμα, αφού αυτό έκανα και εγώ. Δύο-τρει φορέ. Αφού αυτό κάνανε και όλα τα προηγούμενα κόμματα, πάμε σε εκλογέ και κάνουμε μαζί μία δήλωση μπροστά στι κάμερε ότι η θέση τη χώρα στο ευρωσύστημα είναι σταθερή και αμετάκλητη, ότι οι καταθέσει είναι εξασφαλισμένε και ο κόσμο θα ψηφίσει προγράμματα και εναλλακτικέ λύσει. Αυτό, δηλαδή, βάζουμε ζώνη ασφαλεία στη χώρα. Είτε κυνηγάμε του 180 βουλευτέ, είτε ε, θέλουμε να προκαλέσουμε εκλογέ. Ό,τι και να κάνουμε. Ο Σαμαρά δεν έριξε μια ζαριά. Μα λε ότι σχεδίασε όλο αυτό. Έριξε μια ζαριά, αλλά όχι για να Στη βγάλει δάκρυα. Η ζαριά προέδρο. δεν ξέρει τι θα σουρθεί. Πρόσεχε να ξέρετε τι γίνεται. Η προσπάθεια ατομική καταρχήν, εγώ δεν συμφωνώ, είναι πολιτικά οριακό και οριακό. Ο πρωθυπουργό, α πούμε, να παίρνει ένα-ένα του ανεξάρτητου βουλευτέ ή να στέλνει διάφορου να του πιέζουν, να του λένε ξέρω, εύλογα. Δεν λέω αυτά του χαϊκάλι ή τέτοια πράγματα. Έτσι, εύλογα. Γιατί εγώ είμαι δέχτη των ανησυχιών, τι οποίε ακούω μεγάλη προσοχή, απαντώ, σχολιάζω. Και έχω ζήσει και πολλά στη ζωή μου. Δηλαδή, το χειρότερο που θα μπορούσα να συμβεί είναι μια πολιτικά διάτρητη εκλογή Προέδρου τη Δημοκρατία. Καλύτερη ή καθαρή λύση. Με κατάλαβε. Mm -hmm. Λοιπόν, ο Σάμαρα δεν έχει αυτά πάτη Απλώ φτιάχνει μια προεκλογική ομπρέλα, εύλογο από τη δική του την πλευρά, αλλά εντό ορίων. Όχι απειλέ. Όχι να λέει Brexit και bank run. Αυτό... <συσκέντλοι> έχουν απειλέ. Εδώ οι τραπεζίτες κάνουν σκέψεις για να πάω. Δεν είναι, όχι. Οι τραπεζίτε δεν κάνουν καμιά σκέψη. Μα οδηγούν σε παλιότερε Δεν Λοιπόν, πρόσεξτε. Ψύχραμα είναι όλα. Κάνουν κάποιοι δηλώσει και λοιπόν, Πρέπει να προσέχουν διότι υπάρχει εισαγγελέα. Και ναι, μεν είπε ο Χαρδούβελη αυτό, αλλά είπε mm -hmm. κάτι παραπάνω που λέω: Πρόσεχε, κύριε καθηγητά! Προσέξτε όλοι, διότι όλοι κρινόμαστε. Χαμηλό τόνο, ηρεμία. Είναι μια δημοκρατία. Έχουμε μια δημοκρατική στροφή. Πράγματι, όταν είσαι μια δύσκολη στροφή, χαμηλώνει την ταχύτητα και πάμε και ο λαό θα κρίνει την υπευθυνότητα. Ιδίω όσοι με ακούτε, όταν είστε Ψηφοφόροι, ακροατέ, λοιπόν, Όταν βλέπετε κάποιο που ουρλιάζει, να ξέρει, ότι δεν το κάνει για τη χώρα, το κάνει για να εκλεγεί βουλευτή. Σε όποιο κόμμα και αν είναι. Όσοι πλειοδοτούν, θα οξύνετε την ακοή σα. Όταν βλέπετε κάποιο από τη Νέα Δημοκρατία και ουρλιάζει ότι θα χρεοκοπήσουν τράπεζες, τράπεζε, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Τον ενδιαφέρει να πάρει ψήφους Εσεί, ειδικά οι συντηρητικοί ψηφοφόροι, που ανήκετε στη μεγάλη αστική συντηρητική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πρέπει να είσαι αυστηρή με αυτά τα πράγματα. Εγώ σε παρακαλώ τώρα <κυρίζει> να απευθύνει κάλεσμα στον πολιτικό κόσμο και στην Τράπεζα τη Ελλάδος Στους Να χαμηλώσει του τόνου. Βεβαίω, οι πάντες. Να διατηρηθούν ισορροπίε. Οι πάντε, διότι ανήκουμε στην Ευρωζώνη. Η θέση τη χώρα είναι εξασφαλισμένη. Απολύτω. Δεν είμαστε το 2012. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευρύτατη λαϊκή πλειοψηφία ευρωπαϊκή. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή όλε οι πολιτικέ δυνάμει συνομμολογούν. Ακόμα και το ΚΚΟΕ που έχει μια θέση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέτει θέμα νομίσματος εδώ και τώρα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας συνομολογούν ότι το εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ. Όλες πλειοψηφικά οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας απολύτως συμφωνούν ότι δεν κάνουμε μονομερής ενέργειας, αλλά διαπραγματευόμαστε σκληρά, ο καθένας στο δικό του το πεδίο, για να βελτιώσουμε το χρηματοοικονομικό πρόβλημα της χώρας, το δάνειο, όλα αυτά κλπ. Πάντα στα πλαίσια τη Ευρωζώνη. Αυστηρή διαπραγματευτική στρατηγική. Όλοι συνομολογούν, προσέξτε, μια μεγάλη πρόοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι ακολουθεί ισοσκελισμένου προπολισμού. Αυτά είναι μια ναι. μεγάλη ανατροπή. Άρα λοιπόν έχουμε ζώνη ασφαλεία στη χώρα, καμιλώνουμε του τόνου και αυτοί που δεν έχουν να χάσουν ή νομίζουν δεν έχουν να χάσουν τίποτα και αυτοί που έχουν να χάσουν τίποτα. Το λέω προ όλου. Και ειδικά. Που καταλαβαίνουν τι ανησυχίε. Γιατί δηλαδή είμαι δέχτη των ανησυχιών αυτών, α πούμε τη επιχειρηματική κοινότητα. προς αυτήν ήθελα να πω μερικά πράγματα. Ανησυχεί ο κόσμο <και> για τι καταθέσει του, Μα ανησυχεί δεν ο επιχειρηματικό κόσμο για τα καταθέσει του. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκτό αν είναι κανεί τελείω τρελό ή Δεν υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Και έχουμε υποχρέωση όλοι να το διασφαλίσουμε απολύτω. Δηλαδή να βάλουμε ζώνη ασφαλεία στη χώρα. Αυτό είναι. Αυτοί που παίζουν τα συμφέροντα τη χώρα, αυτό είναι παιδί. Σήμερα έχει ο Ψυχάρης, ο Σταύρο ένα άρθρο στο κύριο άρθρο του. Μπράβο. Εγώ επί, μπορεί να με στον στενοχωρήσει τα νέα που μου κάνουν πόλεμο οι σαμαρικοαυτοχειροτονημένοι συμμετικοί εκεί. Είναι αυτή που είναι σε όλε τι καταστάσει μέσα βρέξιον ή Αλλά αναγνωρίζω ότι το άρθρο του Σταύρου Ψυχάρη σήμερα είναι απολύτω ψύχρεμο που με υπενθυμίζει. Γι' αυτή τη στιγμή mm -hmm. που έχω πάει τι Αίγε σε μια πλάγιά κοντά στη θάλασσα που έχει χόρτο, ήταν. Τέτοια εποχή, του <συλίγε> τέλο του 63. Ήμουν μαθητή του γυμνασίου και είχα πάει τι Έλληνε, βοσκάκι <συλίγε> α πούμε, <ασύμου, συλίγε> του παππού μου τι Έλληνε κλπ. Και ξαφνικά ακούω ένα αεροπλάνο, βου, πάνω από τα κεφάλια μα και πετάγανε προκήρυξη. Δεν ξέρανε τι έκανε προκήρυξη. Λέμε πόλεμο έγινε. Και είναι εποχή που δεν πήγαν κινητά, δεν πήγαν τηλέφωνα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πόλεμο. Όλα θέματα. Τι... εντάξει, η φύσα, όπω λέει ότι φυσάει τώρα εκεί στο βαπόρι. Φύσαγε ένα φοβερό νοτιά και τα πήρε τα πίεση στη θάλασσα όλα, στον κόλπο του Μερών. Και πώ, δεν ξέραμε τι διάολο λένε οι προκηρύξει. Και πήραμε ένα βαρκάκι, α πούμε, και πήγαμε να φέρουμε από τη θάλασσα της προκηρύξει. Έλληνα, αυτή είναι, η δραχμή είναι δική σου. Το λέει σήμερα ο Στάφο, συγχαρή στον κύριο Άρτου Σόβιμα. Αυτή η δραχμή είναι δική σου. Έτσι ξεκίνησε η πολιτικοποίησή μου. Δηλαδή, τότε, δεξιά, α αυτή η δραχμή, ναι, και πια τα δραχμή, δεν είναι τίποτα. Αν δεν θα υπέστη η χώρα, Μεγάλα δεινά τα οποία οδήγησαν και στη δικατορία με το τοξικό ατομικό κυνήγι κεφαλών βουλευτών την περίοδο 65-67. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Να ποιες εμπειρίες μας κάνουν να είμαστε προσεκτικοί. Πολιτικές πρωτοβουλίες, όχι κυνήγι κεφαλών. Πρέπει να αντιδράσουμε, εμεί που έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτά, σε τοξικό κυνήγι κεφαλών. Με θεμητά και αθέμητα μέσα. Γιατί αισθάνεσαι πάντα την ανάγκη να ανατρέξεις... Το βλέμμα σου, τη σκέψη σου στην ιστορία. Να παραδειγματιστεί ναι. και παράλληλα να μεταδώσει. Η ιστορία ποτέ δεν μα δίνει έτοιμα μαθήματα. Και μπορεί να σου πω ότι, Γιώτα, μου αγαπημένη, μιλά με κάποιον που είναι σκεπτικιστή για την ικανότητα των ανθρώπων να διαχειρίζονται στοχευμένα και λογικά τη μοίρα του. Πάντα υπάρχει το παράλογο. Οι άνθρωποι δεν είναι υπολογιστέ, μηχανέ, να το έχουμε υπόψη μα αυτό. Όμω, έχουμε μεγάλε στιγμές ιστορία που είναι πολύ διδακτικέ και συνηθίζω να τις λέω, ειδικά σε νέους που δεν έχουν αυτή την εμπειρία, ας πάρουμε τώρα την επιχειρηματική κοινότητα που προσποιείται ότι ανησυχεί, γιατί μετά θα συνεχίσω για αυτούς. Θα μιλήσω από καρδίας και με τόλμη προς αυτούς. Κανείς δεν είναι υπεράνο κριτικής. Λοιπόν, πολλές φορές οικειοποίησε... Ελευθέριος με. Εγώ καταρχήν είμαι, έχω φιλικά αισθήματα προς αυτούς οι οποίοι επιχειρούν Παράγουν κοινωνικό πλούτο, δημιουργούν θέσει εργασία ε, και παίρνουν τα αναμενόμενα mm -hmm. κέρδη. Όχι όμω, α πούμε για τα. Κάτι πα να πει για τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Ναι, θα πω τώρα για τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Ένα μεγάλο μάθημα θα σα πω. Ο Αλέξανδρο Βόλο, ο οποίο είναι από του δημιουργού του ΕΑΜ, μια μεγάλη μορφή πνευματική, σοσιαλιστή, δεν ήταν κομμουνιστή ο Αλέξανδρο Βόλο, κάνει την εξή παρατήρηση. Λέει. Ο Ελευθέρριο Βενιζέλος, πρόεδρο του εκτελεστικού τη Κρήτη και πρωθυπουργό τη Κρήτη, ακόμα ο Βενιζέλο, έδωσε μία ευφυή έξοδο, προσέφερε την εγκύτωση. Στα αρχία θα πει: Τα βάλω στην κίτη, το καναλιζάρο, Προσέφερε την εγκύτ, εγκύτωση, mm -hmm. δηλαδή τα βάλε σε μία κίτη το άναρχο επαναστατικό κίνημα του 1909, το στρατιωτικό, και το κίνημα των αγαναχτισμένων του συντάγματο εκείνη εποχή. Και τότε είχαμε ένα άναρχο επαναστατικό κίνημα αγαναχτισμένο στο Σύνταγμα, πετάγανε λεμόνια, πέτρε, απειλούσαν να καταλάβουν τη Βουλή τότε, το 10, ε, 9, 10. Και ο Βενιζέλο έδωσε μια αφηγή διέξοδο το κανάλι Ζάρε στο Συνταγματικό Μεταρρυθμιστικό Κανάλι και στο Μεγάλο Πατριωτικό πόλεμο στου Βαλκανικού πολέμου που διπλασίασαν την Ελλάδα, δημιούργησαν των πέντε θαλασσών και των δύο υπήρων την Ελλάδα, έτσι. Mm -hmm. <κυκυκυκύ> Άρα έδωσε διέξοδο ο Ελευθέρω Βενιζέλο σε αυτό το πράγμα. Πάντα συμβαίνει αυτό σε εποχέ γρήγορων ανακατατάξεων. Πρέπει να βάλει σε ένα κανάλι ένα καινούργιο κίνημα που, που βγαίνει, έτσι. Δημοκρατικό, συνταγματικό και τώρα ευρωπαϊκό. Πάρτε τον Κωνσταντίνο Καραμάλι. Εγώ πάντα αντλώ μαθήματα από σημαντικού ηγέτε τη άλλη πλευρά. Ο Κωνσταντίνο Καραμάλι, μου. Είχε απέναντί του ένα Παπανδρέο που έλεγε ακραία πράγματα. Η βάση στο ΝΑΤΟ ή ο. Ναι, ναι, ναι. Να στρατοκρατικοποιήσει τα πάντα, έλεγε φοβερά πράγματα. Όμω ο Κωντασταντίνο Καραμαλή κατάλαβε έγκαιρα ότι η στερέωση τη μεταπολιτευτική δημοκρατία θα είναι αδύνατη, ανέφικτη, εάν η άλλη Ελλάδα, που ήταν αποκλεισμένη μέχρι τότε από τα πράγματα, δεν έρθει. στη διακυβέρνηση τη χώρα ή δεν συμμετάσχει στη διακυβέρνηση τη χώρα. Το θεωρήσω απολύτω αναγκαίο για ένα εξουρωπαϊσμό τη ελληνική πολιτική ζωή μετά από τι περιπέτειες που είχαμε το 1965, τι αποστασίε κλπ. τη ανομαλία και, και τη δικτατορία. Και ουσιαστικά έγινε εγγυητή για να έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέο στην εξουσία υπό ένα όρο, είπε ο, ο Κωνσταντίνος Καραμάλης Να μην αφισβητηθεί η θέση τη Ελλάδα στην κοινή αγορά τότε. Δεν είχαμε ακόμα mm -hmm. την Ευρωζώνη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε μια ομαλή μετάβαση σε μια νέα εποχή. Ο Ανδρέα Παπανδρέου Καβάλα πάνω στο κύμα ενό μεταπολιτευτικού ριζοσπαστισμού μετά τη χρεοκοπία τη δικτατορία κλπ. επαναδιαπραγματεύτηκε με του Ευρωπαίου, χωρί καταστροφικέ ρήξει. Έφερε τα μεσογειακά προγράμματα. Άλλο τα άλλα αρνητικά του που υπήρχαν, ξέρω εγώ. Υπήρξε μια υπερβολή στο να ενσωματωθεί και η άλλη Ελλάδα στο κράτο. Δηλαδή υπερβολική διορισμή, όλα αυτά που ξέρουμε. Αλλά είναι μια τομή. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα. Είναι δυνατόν να φανταστείτε για μου κάνετε τους σοβαρούς επιχειρηματίες ότι είναι δυνατόν να έρθει ο κόσμος ανάποδα. Να έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Να έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Να έχει πέσει η παραγωγή τη χώρας και ο πλούτος της χώρας κατά 30%. Να υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε και δεν θα αλλάξει τίποτα στο πολιτικό τοπίο. Πού το βρήκατε αυτό. Ποι είστε. Ιδιοχτήτες της χώρας αυτή. Ίσα ίσα σήμερα μόνο κολλημένα μυαλά δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι είναι ανέφικτη η πολιτική σταθεροποίηση της χώρας στην Ευρωζώνη εάν, εάν δεν μπουν στα πράγματα της χώρας και οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις Είμαστε. που αποδέσμευσε με κρυφτικό, με άτακτο, με ανώρημο όπως θες πέστο τρόπο η χρεοκοπία της χώρας και η θεραπευτική των μνημονιών είναι αδιανόητο αυτό πόσο καιρό, ένα μήνα, δύο Σήμερα τι αύριο, ότι τώρα αυτέ οι δυνάμει πρέπει να μπουν στα πράγματα για να δοκιμαστούν, δεν υπάρχει άλλο τρόπο να κρατήσουμε την πολιτική σταθερότητα. Οι εκβιασμοί και οι μέθοδοι άλλων εποχών έχουν παρέλθει. Πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι. Και τώρα πάω στην επιχειρηματική κοινότητα. Και επειδή σου λέει, ωραία, και γιατί στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία δεν είχαμε πώ δεν είχαμε, και είχαμε μεγάλε ανακατατάξει. Μην ξεχνάτε στην Ισπανία. Έπεσε η σοσιαλιστική κυβέρνηση, ήρθε η δεξιά, εκεί δεν κάνανε κυβέρνηση Παπαδήμου. Πρόσεξε, μπορεί να είναι και σοφό αυτό. Δεν ναι, μένει η κυβέρνηση Παπαδήμου κάπω εκτόνω πράγματα, αλλά. Προσέξτε. Δεν υπήρξε γιατί αυτό στενοχωρείται τώρα η δεξιά. Ο δεξιός πόλο θα ήταν εναλλακτική λύση στο Πασόκ. Με κατάλαβε. Η ζωή όμω το έφερε ότι μια άλλη δύναμη βγήκε μπροστά. Μια αριστερά του 4%, αλλά με εμπειρία δεν είναι καμιά. Είναι άνθρωποι που είναι. Σαράντα χρόνια στο κουρμπέτι. Υπεύθυνοι άνθρωποι. Μπορεί να είχαν ιδεολειψίε, έτσι δεν είναι, mm -hmm. αλλά είναι υπεύθυνοι άνθρωποι. Έχουν αγωνιστεί. Λοιπόν, και έγινε αξιωματία την πολίτευση. Αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε δημοκρατικά, όπω γίνεται σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Λέτε τώρα λοιπόν, γιατί δεν είμαστε Ισπανία και Πορτογαλία, κύριε βιομήχανη, θα σα το πω εγώ. Που σα μπορεί να ανήκω στην εργατική τάξη και να είμαι πάντα στον κόσμο τη μισθωτή εργασία αφοσιωμένο. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε και έχετε ευθύνες και εσείς θα σας πω μετά ότι δηλαδή βγαίνει το παιδί να πει ειδήσεις, ότι σε αντίθεση με την Ισπανία και την Πορτογαλία και με την Κύπρο ακόμα και με την Ιρλανδία δηλαδή τις άλλες περιφερειακές χώρες Ευρωζώνης σε αυτή τη χώρα έχουμε από το 2000 ακόμα και στην εποχή της Φούσκας δηλαδή έχουμε μια μακροχρόνια πτώση της εξαγωγικής επίδοση της χώρας Ακόμα και όταν διευρύθηκαν οι αγορές, δι... διπλασιάστηκαν οι, δυνάμοι, οι ενδυνάμοι αγορές της Ελλάδας. Δεν έχετε ευθύνη που μια επιχειρηματική τάξη εγκατέλειψε το πεδίο της εξωστρεφούς ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και αναδιπλωθήκατε σε τομείς υψηλού κέρδους υπερπροστατευμένους από τον ανταγωνισμό, τον διεθνή ανταγωνισμό. Και μετά θα σα πω τι έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος για την αστική τάξη της Ελλάδας. Αμέσως μετά του τίτλου των ειδήσεων με τον Νικόλα Καμακάρη, εσεί τηλεφωνείτε στο 212 212 4800 ή στέλνατε μήνυμα στο 19400 γράφοντας 989 κενό το ονοματεπώνυμό σα για να κερδίσετε είτε δύο βιβλία του Μίμη Ανδρουλάκη Αλέγκρα, το καινούργιο του βιβλίο, είτε δύο βιβλία Μάμα Αντίσιμα τη Μάιρα Παπαθανασοπούλου Σε αγαπημένη μα Μάιρα, πρέπει να τη φέρουμε εδώ πέρα μια μέρα να τη φλερτάρουμε δημοσίω. Πάμε λοιπόν σε απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πιο μεγάλη ώρα τώρα, δεν είναι μόνο για το πολιτικό Φρακουδά, σύστημα. Ε. Δεν το συζητώ. Άκη μορφή, αλλά είδες ότι έτσι είναι ο άνθρωπο. Μια λέγαμε... ζωή μπορεί και μια στιγμή Άς... θα κάνει το να, κακό. να μην πούμε αυτά που λέγαμε στο διάλειμμα, να μα πει εκεί που είχαμε μείνει. Ναι. Είχαμε μείνει για το θεσμικό χρήμα, για Πάντα τον ελευθερία. Μα συζητώ για τον ελευθέρω Βενιζέλο. Μεγάλα μαθήματα. 70 80, ε, έχει να τι ο ελευθέρω Βενιζέλο τον ρωτάει ο Γιώργο Βεντήρη, ο, ιστορ... ο ιστορικό του, α πούμε βιογράφος του κλπ. Του λέει: Πρόεδρε, τι διάδοση συμβαίνει με αυτή τη χώρα, Πώ. Ποια είναι η κακοδαιμονία μα. Και σε στοχαστική διάδοση ο ελευθέρω Βενιζέλο δεν την είχε πάντα, Δεν πολλέ φορέ και αυτό παθιάζονταν. Είχε μια τάση προ το διχασμό, προ την ακρότητα. Λέει: Άκου να σου πω. Λένε ο Τρικούπη ήταν. Σπάταλος, έκανε φορολογία βαριά και υπερεπένδυσε σε σπάταλος ο Τρικούπης. Δημαγωγός λαϊκιστής ο Δελιγιάννης. Αδιάφορος ο Γιώργος ο βασιλιάς. Επιπόλεως έως θανάτου ο Κωνσταντίνος, ο πρίγκιπας ο Κωνσταντίνος. Αλλά άκου να δεις, του δε, Στο βάθος βάθος η αιτία της κακοδαιμονίας αυτής τη χώρα. Είναι η απουσία ηγετική, εθνικής, αστικής τάξης. Είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος που την εκπροσωπούσε. Την εκπροσωπούσε αυτή την τάξη. Ήθελα να το ακούσετε και αυτό και να συνεσταθείτε και εσείς στις ευθύνε σας. Διότι και την καλή εποχή που τα λεφτά ήταν στους δρόμους, είχατε όσα λεφτά θέλετε, ακολουθήσατε τη βολή σας οι περισσότεροι. Υπάρχουν και άνθρωποι, πραγματικά και παραγωγικοί, εξω Παρασυρθήκατε, ενώ άλλε αστικέ τάξει υποφελήθηκαν από το φτηνό χρήμα του ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρξε και τώρα με την εσωτερική υποτίμηση που πέσαν τα μεροκάματα. Δεν υπήρξε μια μετατόπιση, γι' πόρων, κεφαλαίων και ανθρώπων προ παραγωγικού, διεθνώ εμπορεύσιμου τομεί ανταγωνιστικού. Όχι. Τίποτα. Και λέει ότι κάναμε εσωτερική υποτίμηση για να αυξήσουμε την εξωστρέφεια τη χώρα. Μειώθηκε. Διότι. Δυστυχώ, αυτοί που κάνουν του μεγάλου οικονομολόγου, ε, δεν θα μπαίνανε ποτέ στο Πολυτεχνείο, για παράδειγμα. Δεν μπορούν το μυαλό του να κάνει δύο συσχετι... Πάνω από δύο συσχετήσει δεν μπορεί να κάνει το μυαλό του. Δηλαδή, χαρδούβελη, α πούμε, που είναι ο πιο ικανό. Καλό παιδί και τον αχτιμό. Η Στουρνάρα, ξέρω εγώ. Λέει, α, αφού πέφτουν τα μεροκάματα, θα πέσει, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τη χώρα. Αυτά είναι απλοϊκά σχήματα. Ή θα δημορφούν εξωστρεφεί επιχειρήσει. Άνοιξαν σου βλατζίδικα, κλείνει σε μια γειτονιά ένα, ανοίγουν άλλα δύο, πα Αυτό είναι παραδοσιακή τομή μέσα στην κρίτηση. Δεν είχαμε κάτι, διότι δεν μπορούν να αντιληφθεί το μυαλό του, δεν έχει το ένστικτο συσχετισμό. Εντάξει, μα, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πόσε συσχετήσει υπάρχουν, ε, ότι η εσωτερική ζήτηση επηρεάζει και τη δυνατότητα μια επιχείρηση να συγκεντρώσει κεφάλαιο, να εξάγει, να είναι βιώσιμη και, ε. Δεν μπορεί όταν έχει μια πτώση κάθετη έτσι 30% ο άλλος ξαφνικά να γίνει εξωστρεφής και να συγκεντρώσει κεφάλαια να επενδύσει λοιπόν θέλω κι εσείς να συμβάλλετε επικοδομητικά θέλετε πολιτικούς που τους δίνετε αυτούς θέλετε ας το πω εγώ γιατί έχω ζει στη Β' Αθηνό όπως είδε προεκλογική εκστρατεία. εγώ έκανα προεκλογική εκστρατεία ούτε 2.000 τίποτα δηλαδή μόνο τα παράβολα αυτά τα στάνταρ λοιπόν θέλετε πολιτικούς για να του δίνετε μίζε, α το πω εγώ. Τέτοιου πολιτικού θέλετε, ή οι μεγάλε οικογένειε. Είμαστε στο 2015 και θέλετε μόνο αυτού που είναι από μεγάλε οικογένειε, τα τζάκια. Γιατί βρισκόσαστε τα βράδια και τρώτε. Αυτή η αστική τάξη είστε. Ποια είναι η υπευθυνότητά σα που η χώρα κινδυνεύει. Αντί να αγκαλιάσετε όλε τι δυνάμει και να πείτε, μάλιστα, εμένα συμμα συμμαθητή μου, συμφοιτητή μου στο Πολιτεχνείο ήταν ο, ο Θοδωρή Σοφέσα. Έχω και θετικά αισθήματα, υπάρχει αμοιβέα αγάπη εξ Έβαλε πέντε θέματα ο ΣΕΒ. Δεχτά. Πέντε θέματα έβαλε ο, ο Θοδωρής ο Φέζας. Συνδέσμου... Ηρέμησε λοιπόν Θοδωρή του τα μέλη σου και πες τους ότι θα πρέπει να συνεργαστούν επικοδομητικά για την παραγωγική διεύρυνση της χώρας με την επόμενη κυβέρνηση όποια για επιλέξει ο λαός. Δημοκρατία έχουμε. Θα πω μόνο για ανθρώπους που έχω σχέση για τους ξέρω χρόνια, 40 χρόνια, Είμαστε παλιά σύντροφοι συναγωνιστέ στον ε, αντιθατορικό αγώνα με τον Μιχάλη Τωσάλα το και έχουμε, είμαστε συμπατριώτε. Τι είπε όταν τον ρώτησαν στο έθνο, τον ρωτάνε ανησυχείτε, εάν ξέρω εγώ έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ρωτάνε δημοσιογράφο. Και απαντάει, δεν ανησυχώ για καμία πολιτική δύναμη που κινείται στα όρια τη δημοκρατία και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και το κανονιστικό πλαίσιο τη αγορά. Αυτή πρέπει να είναι η θέση Τεχνοκρατική μας. Τεχνοκρατική θέση. Παίρνω λοιπόν σήμερα το βήμα, γιατί δεν διαβάζω τα πολιτικά, εγώ δεν διαβάζω πια πολιτικά, γιατί λένε τέλος πάντων, αλλά είδα ένα αφιόραμα που, που το πρέπει μέσα και διάβαζα το αφιέρωμα ναι. για τις επιχειρήσεις, τα σχέδια των επιχειρήσεων. Το διάβασα πολύ προσεκτικά. Καμιά από αυτές τις επιχειρήσεις και τα σχέδια που αναγκέρνουν οι συστημικές τράπεζες ε, για... Διακανονισμό των δανείων στα πλαίσια μια παραγωγικής αναδιάρθρωση τη χώρα με ένα σχέδιο ανάπτυξη κλπ. ή τη προσέλτηση κεφαλαίων. Κανένα από αυτά δεν τα απειλεί μια μετατόπιση στο κυβερνητικό πεδίο. Δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασία των δυνάμων που θα προκύψουν, όποιε και ο λαός επιλέξει. Κα, κανένα σχέδιο παραγωγικό. Καμιά κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα δημιουργήσει εμπόδιο σε κάποιον να φέρει λεφτά στη χώρα, να δώσει δάνεια σε παραγωγικού τομεί. Να διακανονίσει δάνεια κλπ. Πού το βρήκατε αυτό. Θέλετε τα οικία πρόσωπα, τα τσιμίτσι κότσι, τρώτε μαζί στα βόρεια προάστια; Αυτή η αστική τάξη είστε. Έχετε λοιπόν υπευθύνη όλοι η ήρεμα, έτσι. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως, πρέπει και η άλλη πλευρά να προτάξει αυτό που λέμε εργασία, εργασία, εργασία. Όποιος δίνει δουλειά στον κόσμο, δεν διευρύνει την παραγωγική βάση της χώρας, θα είμαστε μαζί του, όποιο και αν είναι αυτό. Πρέπει να συνεργαστεί η πολιτική μαζί με το κεφάλαιο, μαζί με να Αυτοί που ανησυχείτε, επιχειρηματίε, θα σα τα πω τώρα σήμερα. Γιατί σιωπάτε που επί τρία χρόνια δεν υπάρχει Υπουργείο Ανάπτυξη. Γιατί σιωπάτε που επί δέκα μήνε δεν υπάρχει αναπτυξιακό νόμος. Δεν υφίσταται αναπτυξιακό νόμος αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μιλάτε. Γιατί δεν μιλάτε για ένα ανύπαρκτο Υπουργείο Ανάπτυξη. Για να κουρελιασμένο ΕΣΠΑ. Γιατί ο καθένα θέλει από το πλάι να τα βολέψει μπά και τα βγάλει πέρα. Όχι! Κανόνε θα μπουν. Προτάσουμε την παραγωγή, την απασχόληση. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Και βεβαίω την ανακούφιση των πιο φτωχών ανθρώπων. Αυτοί που δεν μπορούν να ζήσουν. Ούτε κανεί λέει επαναστατικά, έχει πλήρη συνέστηση ο καθένα σε ποια ισορροπία είμαστε. Ποιο είναι ο διεθνή σχετισμό δυνάμεων. Πόσε φορέ σα το έχω πει εδώ πέρα. Με φρόνηση λοιπόν. Υπάρχει μια ελληνική λέξη μοναδική, γιώτα μου. Φρόνηση. Δεν υπάρχει πιο σημαντική λέξη. Με φρόνηση θα τα βγάλουμε πώρα. Τόλμη και φρόνηση. Και εθνική συνεννόηση αλλά σε νέα βάση. Όχι Αντωνάκη να απειλείς εμένα. Να απειλείς, μην απειλείς γιατί είσαι πολύ μικρός για να απειλήσεις. Σε αλλά μην απειλείς. Αλλού. Και υπερεύεις τα όρια σε πρακτικές τοξικού κυνηγητού κεφαλών. Προ, δεν προχωρώ περαιτέρω. Σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει βουλευτέ ο ίδιος. Ε, Λοιπόν, δεν προχωρώ περαιτέρω. Πρέπει όλοι <laughs> να είμαστε υπεύθυνοι, με χαμηλό τόνο. Χαίρομαι που ο Τσίπρα είπε ότι έρθετε να ενώσει. Διότι αν θέλει να, να, να μακροηρεύσει και η αριστερά να αφήσει μια θετική ανάμνηση στην ιστορία τη Ελλάδα, θα πρέπει να κινηθεί με φρόνηση, με συγκατάβαση, όχι με αλαζονία, όχι με εκδικητικότητα, με συνεργασίε, ευρύτατε συνεργασίε και επιτέλου. Α αλλάξει λίγο σελίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μιλήσουμε λίγο και για τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσε να έχει εναλλακτική δράση, μπορούσε να έχει μια εναλλακτική τακτική. Κοιτάξτε. Ε, καταρχήν, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έχω θετική σχέση. Είμαι ο ιδρυτή του συνασπισμού. Κόντρα σε όλου και σε όλα. Επί δέκα χρόνια εργάστηκα. Άλλο τώρα. Και ποτέ, προσέξτε, δεν λέμε εκδίκηση με κρύο πιάτο. ποτέ. Εγώ το, τα κρύα πιάτα τα έχω πετάξει από το ψυγείο μου. Άλλο Παπανδρέο, τώρα έχει κρυά πια το εγώ. Θα πούμε και για το Παπανδρέο μετά. Για το νέο κόμμα που θα ανακοινώσει σε μερικέ μέρε. Εντάξει, εντάξει. Έχει μια αξιωματική αντιπόλυτευση. Έχει μια ωρίμα σημαντική στα δύο χρόνια τώρα αυτά. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μεθυσμένο καράβι του 2012. Φυσικό ήταν, και ανθρώπινο, απολύτω ανθρώπινο. Έχει μια σύνεση. ξέρει τι συμβαίνει, δεν έχει αυταπάτε. Ούτε για τον εσωτερικό, ούτε για το διεθνή σχετισμό διότι, όπω σου έχω πει πολλέ φορέ, γι' αυτό αναφέρομαι και σε παλαιότερες εποχέ. Α πούμε, το ευρωσύστημα είναι συμπίκνο σχετισμού δυνάμεων, το οποίο περνάει στο εσωτερικό τη χώρα. Εσωτερικοποιείται, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τι λέει ξε, μόνο η ψήφος του λαού ή οι δημοσκοπήσει. Εσωτερικεύεται το ευρωσύστημα. Και το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει κανόνε που δεν του έχει προγνώσει ένα άλλο συσχετισμό δυνάμεων και άλλε πολιτικέ δυνάμει. Λοιπόν. Θα μου πει, μπορούσε στο θέμα τη προεδρεία ο Στήρη να ακολουθήσει άλλη τακτική. Βεβαίω, ενδεχομένω μπορούσε. Ποια. Θα μπορούσε. Τι θα τελειώνουμε, γιατί ο τάσο. Όχι, όχι μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, πώ είσαι, Γιώτα, Βύχερ, δεν πειράζει. Ζωντανή εκμαθήματα. Εδώ οι άνθρωποι τώρα είναι στα. στο βαπόρι μα. Εμεί πρέπει να είμαστε ζωντανεί και ειλικρινεί. Άκουλη. Μπορούσε, ξέρει έκανε ο Ανδρέα Παπανδρέου. Αν ο Τσίπρα ήταν μακιαβελικό κοινικό. Θα έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε ο Ανδρέας το 80 Δηλαδή, αν σκέφτονταν την πάρτι του μόνο, ξέρει τι έκανε ο Ανδρέας το 80 Τι κάνει δηλαδή. Στην εποχή τη μεγάλη σίγουρη με το δεξιά, έδειξε ανοχή. Δηλαδή, κοινώ έκανε την πάπια. Στην εκλογή Στον Αυγή, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνο Πρόεδρος πρόεδρο Δημοκρατία. Τον άφησε να απορριφθεί τα πολυφάδια του κέντρου και την εθνική παράταξη. Δηλαδή, δηλαδή του χοντικού του ενσωμάτωσε. Στο δημοκρατικό παιχνίδι. Του σαν όμω ο Καραμάλης. Δεν τους έστειλε όλους μαζί στη φυλακή. Το άφησε. Και σου λέει ο Ανδρέας με το μυαλό μου είναι στις εκλογές. Εγώ θα πάρω τις εκλογές το 81 που λύγει ομαλά το πράγμα και τις πήρε με 48%. Είχε τέτοια δυνατότητα ο Τσίπρας. Να το ξετάσουμε ρεαλιστικά. Μπορεί Καταρχήν αυτό, πάντα οι ναι. πολιτικοί ή νεόμεροι της ρητορία του έτσι, ή της μπλόφας τους, ξέρω εγώ. Δηλαδή, οι αξιωματικη πάντα πάγια, λέει, είναι εκλογές. Αυτό είναι όμως σύνθημα γενικής ζήμωσης. Το έκανε ο Τσίπρας αναγκαστικά, σύνθημα άμεσης δράσεις όταν προέκυψε, ας το πούμε, ο εφηνοδιασμός ε, του Σαμαρά με την επίσπευση των των της προεδρικής εκλογής. Το έκανε σύνθημα άμεσης Θα μπορούσε να... Δεν το άφησαν περιθώριο για ένα τέτοιο ελιγμό του Τσίπρα. Αν είμαστε αντικειμενικοί. Δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία ο Σάμαρα. Δεν έχει καν διάλογο αρνιέται να συναντήσει τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και τα λέω εγώ που έχω θετικά αισθήματα προ τον Σάμαρα. Άλλο ότι το απειλητικό ύφο αντωνάκει σε άλλου. Όχι σε εμά. Έχουμε αγωνιστεί για τη δημοκρατία. Εσύ κάνει διακοπέ. Λοιπόν. Δεν το άφησε περιθώριο του Τσίπρα για ένα έντιμο προωθητικό συμβιβασμό και επίση οι κοινωνικέ δυνάμει που αντιπροσωπεύει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. μην ξεχνά ότι είναι άνθρωποι ξεκληρισμένοι, Ότι είναι άνεργοι. Ότι χάνουν τα σπίτια του. Ότι είναι νέοι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Υπάρχει αίσθηση του στις τη κοινωνία. Άρα λοιπόν έχει αίσθηση του επίγοντο που λέω. Έχει μια ε, των πραγμάτων ανυπόμονη φύση που δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό ο Τσίπρα για να κάνει πολιτικού ελιγμού. Έτσι δεν είναι. Αλλά τώρα για τη φρόνηση, θα σου πω μια άλλη στιγμή του Ελευθερίου Βενιζέλου που θέλω να την καταγράψετε. Γιατί ποιο ξέρει πού θα είμαστε και αν θα είμαστε εδώ, εδώ την επόμενη χρονιά. Εδώ, εδώ θα είμαστε, δεν σε αφήνουμε, εδώ θα είμαστε. Απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μαρικανίνο, Κανίνο, Πα... α καθαρίσω μια ώρα αρχίτερα, ε! Ποπτικό τραγούδι, φοβερό τραγούδι, ε. φοβερό. Είσαι, είσαι βαθιά συναισθηματικό λοιπόν, και λαϊκός τύπο. Α... Βλέπω έξω τον Μπάρμπαντο Γιάννη, τον Βαρβιτσιώτη, ή έτσι μου φαίνεται. Έχει έρθει καλεσμένο, ναι εδώ, στη Μάρθα Λεκάκου. Να, ένα σόφρον καραμαλικό. Και δεν ξέρεις, Γιάννη, <laughs> <laughs> είναι, ξέρεις, από τα πρόσωπα που έχω βαθιά σχέση και φιλία, από τα παλιά Έτσι είναι, γιατί η οι γνήσιοι σε σεβόντουσαν τους γνήσιους αριστερούς. Ο Γιάννης Βαρβιτσότης που βλέπεις έξω, ήταν ένα σεβαστό πρόσωπο στον γύρκο του Λεωνίδα και ο χαρίλας του κάνε μότρα αλλά στο βάθος τον αγαπούσε, τον εκτιμούσε πολύ, τον πείραζε έτσι ο Χαρίλος. Ναι. Παλαιοκαραμαλικοί, οι οποίοι έχουν άλλοι, είναι λοιπόν, Έχουμε μια κρεμότητα με τη λοιπόν, φρόνηση. Με τη φρόνηση. Πρόσκεψε τώρα να δει: Ελευθέρω Βενιζέλο. Ο mm οποίο -hmm. έκανε μεγάλα σφάλματα. Δεν φαντάζεσαι ότι είμαι από το άκρητο βενιζελικό. Mm -hmm. Προ Θεού. Ο Χαρίλο μ' έρχεγε βενιζελοκομμουνιστή. Άλλο αυτό. Αλλά στο βάθο σου αρέσαν αυτά. Λοιπόν, ο Βενιζέλο τώρα περπατά στη Χαλέπα. Με ένα φίλο, του, ένα μακράκι που είχε την Αθήνα να τον δει. Mm -hmm. Είμαστε τώρα στο Γενάρη του 1935 και λέει στο συνομιλή του «Α, ρε να μου λες πριν 20 χρόνια να μεταφέρω τα Λευκά Όρη, τι Μαδάρες δηλαδή, μέσα στην πόλη των Χανίων θα σου έλεγαν «Ναι, μα το Θεό, μπορώ να τι μεταφέρω». Μα τώρα δεν μπορώ, μωρέ, δεν μπορώ. Δηλαδή, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ποιος είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Επαναστάτης του Θερήσου αυτός που είπε τέσσερις φορές τα όπλα. Αυτός που είχε μια υπέρμετρη πίστη στο καλό του άστρο. Μετά το μεγάλο κράχ, αγαπημένη μου Γιώτα, και τη σφαλιάρα της ελληνικής χειροκοπίας, ανεγνώρισε τα όρια που θέτει στον βολονταρισμό μας, ο συσχετισμός των δυνάμεων και η παγκόσμια οικονομική αλληλεξάρτηση. Ένα μεγάλο μάθημα περί των όριων. Άλλο ότι μετά τον έπιασε... Το σύνταγμα τη κλεψίρα των γέρων και έκανε τον τυχοδιοκτησμό του 1935. Δεν έχει σημασία, αλλά ήταν μια στιγμή μεγάλη φρόνησης <laughs> Και όταν ο Ελευθέρω Βενιζέλο μετέφραζε το ορθοκηδίδι, ένιωσε ενοχέ. Και γι' αυτό δεν το εξέδωσε το έργο. Κανεί δεν ξέρει. Εγώ τον έχω ψυχολογήσει. Και λέει, Αχ, λέει η ιστορία είναι πολύ επίκη. Ο ορθοκηδίδι είναι πολύ επίκης προ τον οικία. Καθώ δεν αντιλήφθη. Ότι ήταν τυχοδιοκτική η επέκταση. Τη Ικελική Εκστρατεία όπω και στην περίπτωσή μα τη Μικρασιατική Εκστρατεία όταν εξέλιπε πάσα ελπίδα. <κυρίζει> Ένα μεγάλο μάθημα περί των ορίων <κυρίζει> που έχει ο πολιτικό στη διάθεσή του. Αυτό και τον Τζίπρα και το Σαμαράκι, τον κάθε πολιτικό, τα όρια. Τι <κυρίζει> από εδώ και πέρα, το επόμενο διάστημα, το άμεσο διάστημα, πρέπει να προσέξουμε και θα σου πω αυτό που λέει ο λαό, τα μικρά παιδάκια, ναι. τι κάνει Τζι από εδώ και τα πέρα. Τα είναι πολλά, θα το πούμε στην επόμενη που θα πιο αν υπάρχει. Λοιπόν. Κοίτα, ας πούμε βασικό πρέπει να ξέρουμε τα όρια. Δηλαδή το μίνιμουμ και το μάξιμουμ στι επιδιώξει μα. Α πούμε, το μίνιμουμ στα οικονομικά είναι να, μένει πάντα, να μένουν πάντα οι ελληνικέ τράπεζε σε πιστοτική γραμμή με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κανονική, όχι του ΕΛΑ που έχει ακριβή. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα, το μίνιμουμ. Στο χρέο, επίση, όταν διαπραγματευόμαστε, το μίνιμουμ είναι να δούμε το επιτόκιο, να το σταθεροποιήσουμε την είναι χαμηλό, αυτή τη στιγμή καλό γιατί αν ανέβουν τα επιτόκια χαθήκαμε, να το επιμηκύνουμε, να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν μπορεί η χώρα με ανεργία 1,5 εκατομμύριο να πληρώνει τόσα πρωτογενή πλεονάσματα να βγάζει για να πληρώνει τους δανειστές και να θέσουμε συντεταγμένα, σταδιακά, δεν είναι μονόπρακτο έργο, το ζήτημα της απομείωσης και της ονοματικής αξίας του χρέους σε κατάλληλε στιγμές με μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι μια και έξ Όπω λέτε σε Εγκλήζη mm -hmm. αυτά είναι τα βασικά κυβέρνηση συνεργασιών, ευρύτα των συνεργασιών που θα δίνει και πρόεδρος δημοκρατίας που θα βγει πάνω από 200 ψήφους μέχρι βλέπετε τον Γιάννη γιατί όχι ο Γιάννης, για παράδειγμα λέμε τώρα έτσι δεν είναι αν θέλετε γιατί ο λέμε τώρα, δεν έχει σημασία τώρα τα λέω μεταφορικά λοιπόν, αλλά όχι εκδικητικά γι' αυτό βλέπει, έχουμε όμως ιστορία γεμάτο που εκδικήσει. ε μην ξανάς κρύο πιάτο. Εγώ σούπα τα έχω πετάξει. Όπως τώρα ο Ανδρέου. τι να κάνουμε, έτσι είναι πάντα. Θα ανακοινώσει νέο κόμμα. Θα ανακοινώσει νέο κόμμα. Έχουν συμβεί αυτά στην ιστορία πολλές φορές. Και ο πατέρας του έκανε κόμμα, και ο παππούς του έκανε κόμμα, εναντίον του ιδρυτού του. Ναι, ο πατέρα του άδειασε το κόμμα του πατέρα του. Του παππούτου. Δεν δέχεται την πρόταση που του κάνει ο Ευάγγελο Βανιζέλο. Ε. Ε. Ε. Ε. Και έξανε τι. Δεν εδώ. Ε. Εδώ είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Mm -hmm. Άστα, δεν θέλω να τα ανοίξουμε τώρα περισσότερο. Okay. Καθένα από την πλευρά του έχει κάποιο δίκιο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω. Η Θάτσερ. Η Θάτσερ, όταν την άδειασαν σε συνάντηση στον αέρα με το Μιτεράν, την αποκαθήλωσε η. Το συντηρητικό κόμμα του εκδικήθηκε σκληρά. Έθαψε τον Χαζέλ τον υποψήφιο διάδοχό τη, και όταν τη ρώτησαν γιατί έβαλε στο Μέιτζορ, γιατί είναι ο πιο μαλάκα από αυτού που είχα διαθέσει μου είπε. Δηλαδή του έθαψε τελείω. Και υποστήριξε έμεσα τον Μπλερ για να του εκδικηθεί. Το κρύο πιάτο στην ιστορία. Είναι το σύνδρομο, αν έχετε διαβάσει τα παλαιότερα μου βιβλία, το σύνδρομο του βασιλιά Λυρ, ο οποίο γίνεται όλεθρο για το βασίλειό του και για του διαδόχου του και για τα παιδιά του. Αυτό έχει επαναληφθεί άπειρε φορέ στην ιστορία. Φαντάζεστε τον Ντεγκόλ ή τον Βίσμαρα που πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο και λέει θέτω την παρέτησή μου. Και κανεί ότι λέει όχι, μήνε, στρατηγέ, φύγε δηλαδή, τον αδειάζουνε. Η εκδίκηση έρχεται. Αυτό έκανε ο Σιμίτη με τον Γιώργο του Παπαδρέου. Αυτό κάνει στον Δεν μήπω τον και τον Παπαδρέου. Ήδη που μετά κάτσαν στι ίδιε καρέκλε και κάνουν την ίδια πολιτική. Έτσι πάει αγαπητοί μου. Η συμβουλή δικιά μου όμω είναι όχι στα πιάτα τη ιστορία. Αλλά μπορώ να σου πω άπειρε φορέ πώ η εκδίκηση που δεν εκφράζεται άμεσα με μια, όπως εγώ μπορώ να φωνάξω αυτές φωνές, αλλά μετά μου περνάει. Να φοβάσαι αυτόν που εποάζεται η εκδίκησή του επί χρόνια για να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Κάποιον μα θυμίζει από την πρόσφατα. Υπά, <laughs> <την laughs> λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε κλήρωση, θέλουμε και συνταγή. Την έχει καθιερώσει κάθε Κυριακή, μα δίνει μια συνταγή για του φίλου ακροατέ λοιπόν. και τι ακροάτριε. Πετράκη, έχουμε... Μαρίνα, έχει ξανακερδίσει. Έχουμε και κλήρωση. Ποιο βιβλίο δίνει, Το δικό μου, την Αλέγκρα. Η κυρία Πετράκη. Ωραία. Ε, βλέπω ένα ακροατή με ρωτά για τον Πάτρικ Λίφερμορ. Γιατί τον έχω τον Πάτρικ Λίγκ γιατί διερευνώ την απόπειρα δι δολοφονία του. Στο βιβλίο σου, στο, στην Αλέγκρα. Ναι, ε, τώρα δεν προλαβαίνω να σα πω. Λοιπόν, 9. Ελισάβετ Πανταζή. Έχουμε ξαναβάλει, δεν θυμάμαι. Όχι, όχι, δεν έχω. Το, θυμα, το ονομάζει, δεν το θυμάμαι. Αλέγκρα. Αλέγκρα. Αγλαία, Αγλαία Μποχώρη. Η Α, κυρία Μποχώρη παίρνει το μάμα Σαντίσιμα. Σαντίσιμα. Τι, <συνάζεται> <συνάζεται> <συνάζεται> <συνάζεται> πολλέ γυναίκε. Κι άλλο ένα. Νίκο Λαλιώτη. Λε να είναι αδερφό του Κώστα. Λαλιώτη. Μάμα Σαντίσιμα. Μάιρα Πάπα Δύο λοιπόν, βιβλία για εσά, για την κυρία Μποχάρη και την κύριο Μάγειρα. Τι θα σου Λαλιά. κάνω τώρα, πρόσεξα να δει γιατί μα λένε και γραφικού αλλά έχει σημασία. Εγώ τα κάνω αυτά γιατί μου λένε ρε με, με τι θα προσφέρει εσύ. Ε, πάω και συμμετέχω σε κάποια γεύματα, κάνω δηλαδή. Βοηθώ κι εγώ, γιατί είμαι μέγα μάγειρα. Και λέω τώρα ανθρώπου, τι μπορεί να είναι τη αγάπη. Το αγάπη που να έχει μεγάλη αγάπη μέσα του αυτό το πράγμα. Το πιο ταπεινό, το ψωμί. Πόσο δύσκολο είναι να κάνει ένα ψωμί που να, το, να είναι υψηλό δώρο θα σας πω λοιπόν πως δίνετε το εφτάζιμο όπως το κάνει για Γιάμ στο χωριό διότι αυτό το θεωρώ πιο πολύτιμο από αυτό που σας έλεγα μέχρι τώρα γιατί αυτό είναι η Ελλάδα η βαθιά Ελλάδα, η βαθιά ρίζα που πρέπει να την κρατάμε πάντα παίρνουμε ένα κιλό ρεβίθια καλά τα οποία τα λέθουμε ή τα mm -hmm. κομπανίζουμε και παίρνει και δυο τρει κόκκινες πιπεριές mm -hmm. ξέρες, καυτέ, και τη κόβει μικρά μικρά κομματάκια, συλλοκωμένα. Σε χλιαρό νερό με λίγο αλάτι, τα σκεπάζει σε μια κουβέρτα να ζεσταίνεται, γιατί δεν είχαμε ε, θέρμανση. Στα σπίτια μα ούτε έχουμε, ούτε και τώρα έχω. Σε ένδειξη αλληλεγγύη για αυτού που δεν έχουν. Δεν βάζω ποτέ θέρμανση. Έτσι, όχι για τα λεφτά, εγώ τα δίνω. Αλλά πρόσεξε. Το πρωί το αφήνει όλη τη νύχτα. Θέλει αγάπη, θέλει υπομονή, όπω ο έρωτα. Δεν είναι βιαστικά πράγματα. Το αφήνει όλη τη νύχτα και αυτό το πρωί το βρίσκει είναι αφρό. Κουνενό το λένε στην Κρήτη, ο αφρό. αυτό τον αφρό τον παίρνει, έτσι, ζεσταίνει νερό με δαφνόφυλα, mm. το κάνε στην Κρήτη, στην Ορίνη, βάζει μέσα αυτόν τον αφρό και βάζει και αλεύρι και κάνει ένα πικτό και το αφήνει να ανέβει. Το σκεπάζει να ζεσταθεί πάλι δύο-τρει ώρε, τρει ώρε, mm. καλό είναι. Μετά αυτό το πικτό, την χαλαρή ζύμη, προσέτει αλεύρι, όλο το υπόλοιπο αλεύρι. Τα παχαρικά θα βάλει κείμενο, θα βάλει πιπέρι, θα βάλει γλυκάνη, Οπότε θε βάλει, κανένα, ό,τι θε. Το μαλά κάνεις ζύμη ωραία, την αφήνεις κι αυτή να ξανανευει άλλε τρει τρεις-τέσσερις ώρες, να φουσκώσει, ε, και μετά κάνεις τα ωραία σου ψωμιά. Πόσες φορές δεν δίνει το ζήμα με αυτό, αν θες τους βάλεις ζαχαρό από πάνω με λίγο σισάμε και τα βάζεις στο φούρνο, προθερμασμένο φούρνο, και γίνεται ένα ψωμί τόσο ωραίο, τόσο αρωματικό, που είναι, δηλαδή, το δίνει κι ο άλλο στον... Το χαίρετε, Είπε σαν να λέμε. Είπε με αγάπη. Το αυτή τη Το ρεβίθι κάνει αυτή τη Το, το, το, ναι, το, το ξέρω, το, το αλέθις Το κάνει σαν αλεύρι Και αυτό κάνει, κάνει ζύμωση, Βγάζει αφρό. Είναι ναι, ναι, ναι. πολύ ωραίο. Θα το δεις μέσα μετά. Και νερό το... με δαφνόφυλλα Δεν το αυτό. Νερό με Πολύ ωραίο. Ναι. Αυτά σα λέω γιατί είναι η παράδοση, η κρίτη, η ρίζα. Αυτά πρέπει να τα κρατάμε όπου και αν είμαστε. Ο είναι από τα ο άλλο είναι από το Ο άλλο είναι. Αυτοί είμαστε. Δεν είναι άλλοι. Αν να σωθούμε, θα σωθούμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται. Είτε Μπορεί να έχουμε όχι όμως τον ελληνικό φθόνο, όχι την κακοδαιμονία των διχασμών, όχι τέτοια, όχι ακρότητες, στα όρια, όλοι θα κινούμαστε στα όρια. Λοιπόν, μήμη ανδρουλάκη, Γιώτα ηλιού, κάθε Κυριακή πρωί στον Α989, 10 με 11 το πρωί, μα βλέπετε και ζωντανά από το web, από τη webcamera του α989.com, μα ακούτε σε επανάληψη στο μίμη.gr και βέβαια στο site. Και αν κάνουμε του και κανένα λάθο, αυθόρμητοι είμαστε εδώ στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε ούτε χαρτιά, ούτε βλέπετε εδώ, είμαστε γυμνοί. Σα χαιρετούμε.